όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Ε εν καριτένη της Πελοποννήσου και απορφανιστής εν νεαρά ηλικία έμεινε σχεδόν απροστάτευτος. Έφηβος μετέβη εις Αθήνας, όπου διετέλεσε σπουδάζον την ιατρικήν εν το πανεπιστημίο σπανία, φιλοπονίας και επιμελίας. Ευρίσκετο περί το τέρμα των σπουδών αυτού, ότε εν μεν πιεζόμενος υπό σπουδαίων υλικών αναγκών, εν μέρηδε εμποδιζόμενος υπό ακράτου φιλοτιμίας του να εξηγηθεί εις φίλου του, κατεδίκασεν όσοι πίνε αυτόν η ηθικήν αποκαρτέρηση και προσβληθής υποφθήσεω ετελεύτησε το 1854. Έτσι κάπως θα τελείωνε η εκπομπή για τον ποιητή Δημοσθένη Βαλαβάνη, εάν ο σκοπός της ήταν ο να ποντάρει στην τύχη του αγνοημένου να ανανεώσει, δηλαδή, την ιστορία της ελληνικής ποιήσης, προσθέτοντας σιλίβδιν καλούς και κακούς, αρκεί στην εποχή τους να μην προσέχτηκαν. Όμως, το κρίσιμο στο Βαλαβάνι δεν είναι το ότι πέθανε στηθικός, νέος, πριν τελειώσει το πανεπιστήμιο που σπούδαζε γιατρός, φτωχός, ταλαιπωρημένος από τη ζωή, που δεν άφησε σημάδια του διάβατου παρά τρία-τέσσερα ποιηματάκια και τίποτα περισσότερο και αυτά σαν ανέκδοτα, σκορπισμένα, απιθωμένα στις γωνιέ ανέβρετων και αδιάβαστον ανθολογιών, όπως συνοψίζει ο Παλαμάς. Το κρίσιμο είναι ότι τα λίγα αυτά πείματα που πρόλευε να δημοσίευσει ο Βαλαβάνης, προτρέχουν, όπως λέει πάλι ο Παλαμάς, δίνουν το σύνθημα, είναι εξαγγελτικά, και ίσως δεν μπορούμε να το ξέρουμε, εάν εξέβαλαν σε κάποιο οριμότερο έργο, να είχαν αναδιαμορφώσει το εφ' εξής ποιητικό τοπίο. Γι' αυτό άλλωστε, και όχι για να θρυνήσει άκοπα, έγραψε το 1924 ο Παλαμάς το περίφημο κείμενο ένας παραμερισμένος ποιητής, με το οποίο στην ουσία επανέφερε από την απόλυτη λύθη, τον Βαλαβάνη. Τα ποιήματα μάλιστα αυτά διχάζονται. Απ' τη μια βρίσκονται ποιήματα, λίγα, άλλα που... Ο Παλαμάς δικαίως, τα τοποθετεί με τις πιο ευτυχισμένες προσπάθειες της καθαρέβουσας λογοτεχνίας να βρει το τραγούδι. Ης <Η> σύρτην όπου στρώνεται ανύποπτος γαλήνη το εύθρυπτον ακάτιον του βίου μου προσπλέει. Χειρ άγνωστος την τρόπιδα προ τ' αυτήν διευθύνη, και πεπρωμένη θύελα ο ζέφυρος μου πνέει. Να βάτης εις την άστα των παλήριαν του κόσμου, να ακούω των τρικυμιών απέκαμα των στόνων, τον τόσον πόθων μου χορδέ, ηχούσε πριν εντός μου σιγούν, ως ψυχοράγημα υπάρξεων αφόνων. Υπήρξε διεμέποτε ο κόσμος, κήπος πλάνης. Με φίλευε τα ρόδα τη η μάγης αθώτης. Και εις την δρόσον έβλεπα του φίλου της βοτάνης Να παίζει σύριδας χρυσάς και κόσμος και νεότης. Και εκείνην τότε γνώρισα Κόμιξαν θή Λυμένη Το μέτωπό της έστεφε Χλωμών και λυπημένων Εμελαγχόλη μαγικά Οσύβη πονεμένη και κύλιε το βλέμμα της Νοθρών, απιβδημένων Ανέτελη στα χείλη μυδία Μηδία μαθημίας Καθώς εις ρόδων πρωινών Ακτή συνεφωμένη. Η λαλιά τη. Ω πνοή επέρα μελωδίες, ιστόνους τόνου αναπάλσεων αγνώστων τεμνομένη. Ω χήμεραν τα κατόπιν ενυπνίου. Με τώρα στεναχμών συνηθισμένων μέλο, Ρίγούντα υπό των ψυχρόν με του βίου, ω έντομον υπάρξειο, χωρί και τέλο. υπάρχει κι άλλη γραμμή στον Βαλαβάνη. Υπάρχει η πρωτοφανής για τα τότε δεδομένα δυνατότητά του να γράφει σε στίχο σολομικό. Έτσι, έχοντας προτρέξει όπως γράφει ο Παλαμάς του Ζαλοκώστα στη συγκροτημένη καλόριθμη δεξιοσύνη της τροφής στα καθαρεύοντα κιόλας ποίηματά του, καταφέρνει επίσης να τον υπερφαλαγγίσει και όσον αφορά τη χρήση της δημοτικής. Η γλώσσα του Βαλαβάνη, εμπροκυμένα, λέει ο Παλαμάς, τρεμοσαλεύει σαν το δροσόφηλο από μια ανάλαφρη πνοή. <Τι> Τα τριαντάφυλλα, οι ανθίμω κοβολούσαν και σε πουλιού πουρπούλισμα. Μόνον αισιούνται οι στις δροσιάς της τάλες και κι οι αντιλιάδε στι δροσιά τη τάλε εγλιστρούσαν. Κι από διαμάντι ολόσπαρτο μου φάνη ένα λιβάδι. Τρεμουλιαχτέ στα μάτια μου επέζανε οι αχτίδε. Παρέκει, εμουρμουρόκλαγε μια βρύση στο πλευρό μου. Εδώ πω είδα μοναχή, πω μοναχό με είδε. Φάνη στον ήρωό μου. Λε και αγκελούδα, ομορφιά να σου δίνει χλωμάδα, τα μάτια σου αναγάλιαζαν στη λάμψη και στη χάρη, σα το νερό το καθαρό του ήλιου η αντιλιάδα, και απ' τα μαλλιά σου πέρναγε το βάλσαμο να πάρει, χαρούμενο, ανεμπόδιστο, τη μοναξιά το αέρι. Και σα να μην με γνώριζε, και σα το λογισμό μου ποτέ να μην επέρασε ποτέ δεν είχα φέρει, μου φάνη τον ηρώ μου. Ψηλό έπεφτε στους κόρφους σου το φόρεμα σαν πάχνη, που έβλεπε και δεν έβλεπε τα στήθια σου το μάτι, σαν στον καθρέφτη τη θοριά που τη σκεπάζει η άχνη. αέρα το κορμί το λολαμπρό σου επάτη και σαν να σε ξεγέλαγε με χίλια δυο ημίρα, ολόχαρη, ξεπέταχτη σε είδα στο πλευρό μου, ο ας μην είναι πλάνη μου αυτή η χαρά που πήρα για σένα στον ηρώ μου. Και γύρω σαν να γύρευε σαν θώ σου, στα χαμολούλουδα έσκεφτες, και οι πεταλούδες φεύγαν. Κι εγώ με κλώνο της μυρτιάς εσύμωσα κοντά σου, μίδες γλαρά δελάλισε. λάλησες, σου ελέγαν πως ήθελε το χέρι σου τον κλώνο μου να πάρει. Μου και στο χαμόγελο σου τον ανθό τον πύρες με κυπαρισιού τον έσμιξες κλονάρι. Αυτό είναι το όνειρό μου. Το ποίημα αυτό μου εντυπώθηκε πρώτο και αμέσως όταν διάβασα βαλαβάνε το ακούμε φυσιολογικότερα λόγω του σελωμισμού του τελικά όμως... Ξέρω πως εκείνη, η καθαρέβουσα εκείνη, η κάπως ψυχρή, εντυπώθηκε βαθύτερα. Ίσως γιατί έχει ευρύτερο αντίλαλο. Όπως και να έχει, στον μη ευκλίδιο κόσμο της ποιήσεως, οι δύο παράλληλες γραμμές της ποιήσης του Βαλαβάνη, επέπρωτο να συναντηθούν, το είχε διαστανθεί ήδη, όπως προείπα ο Παλαμάς, όταν, έξω από το σώμα των ελαχίστων ποιημάτων, πέτυχε, Τρία τετράστιχα του Βαλαβάνη, σφυνωμένα όπως λέει, στο μοναδικό διηγημά του, που δημοσιεύτηκε. Διαβάζω τα εξαιρετικά δύο τελευταία. Τι κλιάσαι σαν ο φόσφορος όπου θα μπίζει εις μνήμα μες τη σπηλιά τη σκοτεινή την κρύα του κορμιού μου. Ακόμα χτες η μάνα μου, χαρούμενη, τη κρίμα μου είχε κλωστεί στο δάχτυλο δεμένη του μαρτιού μου και τώρα τρισαλίμωνα. Οι μαύροι στο μου έχουν με την άχαρη απελπισιά δεμένα. Ζω και δεν ζω και ψεύτικη μου φαίνεται η ζωή μου σαν άνθος που το βάνουνε μες το νερό κομμένο. Τη μισή δουλειά που θα έπρεπε να γίνει πάνω σε αυτά τα τετράστιχα την κάνει ήδη ο Παλαμά, λέγοντα, και είναι η τελευταία φράση του κειμένου του, ο Λάμπρος Πορφίρα θα μπορούσε ίσω να χαιρετήσει μέσα στο επιθανάτιο αυτό παράπονο του λουλουδιού που ζει κομμένο στο νερό, έναν του πρόδρομου. Για να κάνουμε την άλλη μισή δουλειά, θα πρέπει νομίζω να ακούσουμε εδώ τον πρώτο, πριν από τον Παριγόπουλο κιόλα, αντίλαλο τη τονικότητα εκείνη που ονομάσαμε. Με τα φυσική ποιήση. Στον μη ευκλείδιο κόσμο τη ποιήσεω, οι δύο παράλληλε γραμμέ τη ποιήση του Βαλαβάνη, επέπρωτο να συναντηθούν κατά μεσή σε ένα συστραμμένο καρναβαλίστικο σύμπαν. Mm. Ήταν σαν να σε πρόσμενα καιρά, απόψε που δεν έπνεε όξο ανάσα και έλεγα. Θ'άρθει απόψε από τα νερά και από τα δάσα Θ'άρθει Αφού φλετράει μου η ψυχή Αφού σπαρά το μάτι μου σαν ψάρι Και θα μυρίζει φώτα Και βροχή Και νιώ φεγγάρι Και να Το καθισμά σου συγυρνώ Στολνώ την καμαρά μου αγριομέντα Και να Μαζί σου κιόλας αρχινώ Χρυσή κουβέντα Πώς να, θα μείνει ο κόσμος με το μπα που με έλεγε τρελόν πως γίνει καπνός και τάχας σύγνεφα θα μπα προς τη σελήνη. Νύχτωσε και δε φάνηκες εσύ. Κίνησα να σε βρω στο δρόμο ο ημένα μα όπου εσκούνταυτα χρυσή και εσύ με Τόσο πολύ μ' αγάπησε καιρά που άκουα διπλά τα βήματά μου. Πάταγα στραβός με τα νερά και σήκοντά μου. Στοιχεία <Στιχεία> για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.